Όταν ακούτε αυτό το κομμάτι και είναι Παρασκευή είναι ο Διαμαντάρας. Άμα είναι Κυριακή είναι οι, άγνωσεις, οι άγνωστοι επισκέπτες. Λοιπόν, εδώ βλέπω τώρα, δεν μπορώ να μην το πω. Βλέπω Χούστον, βλέπω Κάντσα, βλέπω Σάο Πάολο, βλέπω Ουαλία, βλέπω Κέμπριτζ. Η Ευρώπη είναι κόκκινη. Η Αυστραλία δεν έχει μπει ακόμα μέσα. Είναι νωρί. Λοιπόν, περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσσα, σε κάστια Παρασκευή γύρω στα 8.30 εδώ με τον τεράστιο, τον αγαπημένο σε όλου φίλο μα. Εδώ στον αλπέτο14.com Ελευθέρω διαμαντέρα, τον οποίο για να τον καλησπέριζω, πως είσαι ελευθερία Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέριζω, καλημερίζω και καληνυχτίζω Τους απανταχού της γης φίλους μας Και είναι πολλοί Πάρα πολλοί Τα μηνύματα που παίρνω εγώ είναι πάρα πολλά Και δεν περίμενα από την κεντρική Τασμανία Κεντρική Τασμανία Ναι. Είπα... και γνωστούς σ... ό, στους φιλαρχούς εκεί μέσα είδαν, Δεν υπάρχουν φιλαρχοί εκεί Α, Εκεί έχει... υπάρχουν οι ντόπιοι ναι. Και υπάρχουν και οι Ευρωπαίοι. Και ένας πολύ μεγάλος Ευρωπαίος είναι ένας Έλληνας εκεί που δεσπόζει τις περιοχή. Α, μπράβο. Ωραία. Αυτό είναι. Όλοι δουλεύουμε για ένα λόγο. Δουλεύουμε. Πάσχομαι. Καταργήσουμε τη λέξη δουλειά, δουλεύω. Αυτό. Προσφέρουμε έργο. Εργαζόμεθα. Ά, ή απασχολούμεθα. Ή μεθα, με την σχόλην. Όχι δουλεία Σχόλοι στην αρχαία εποχή Ήτο ο σχολάζων Γι' αυτό λένε και όταν κυνηγήσουν κάποιον ιερέα Λέει είναι σχολάζων δεν λειτουργεί ναι. Είναι αργία η σχόλη Ή, Λέει τι έγινε ο τάδε μάστορας, Λέει τον σχόλασα Ακριβώς η σχόλοι <laughs> ήταν έκτακτες σχόλες Τουλάχιστον στην Αττική όταν ερχόταν η περίφημοι ρήτωρες, και έδιναν τις διαλέξεις τους, τότε δεν πήγαινε κανείς για δουλειά, πήγαιναν όλοι να ακούσουν τους αγώνες της ρητορικής. Λοιπόν, έχεις τα από το φίλο μας τον Μιχάλη από την Ουαλία, ο οποίος είναι φανατικός, ακροατής και δικό σου. Να, και είναι, να είναι όλοι καλά και ιδιαιτέρως χαιρετίζω τον Δημήτρη από την Κυψέλη, ένας λεβέντης. Δημήτρης από την Κυψέλη. Ναι. Ένας τι, λεβέντης τι περιοχή είναι αυτή. Το γνώρισα πολύ καλά από κοντά και είναι ένας σπάνιος νέος. Ε βέβαια. Σπάνιος νέος. Ε, το, το γνωρίζω το άλλο. Τώρα να μην πούμε ε, να αρχίσω να λέμε τη πόλη, Καβάλα, ε, Πάνο Θεσσαλονίκη, Κρήτη και λοιπά όχι. Εμείς τα λέμε αυτά Αλλά να οι φίλοι ότι δεν είναι μόνο τους, και Με διά, επισκέφθηκε στο όλη. σπίτι μου, καθίσαμε αρκετές ώρες και συζητήσαμε. Είναι ένας Λάμπρος νέος. Έτσι. Λοιπόν τι έχει ετοιμάσει για σήμερα πάλι, Για λέγε, Για λέγε. Σήμερα τι να ετοιμάσω. Να μα είμαι... υπενθυμίσει, προτείνω εγώ λίγο, διότι, έτσι στο πρώτο τρίλεπτο, μέχρι να κάνουμε ένα διάλειμμα, τα τη Ιταλία που ήρθε στην προηγούμενη εβδομάδα, για όσου δεν άκουσαν την προηγούμενη εκπομπή. Έτσι να πούμε λιγάκι, ότι. Έχεις πάει στη Φλωρεντία και λοιπά, έτσι ένα πεντάλεπτο. Ναι. Είχα λάβει μια πρόσκληση να πάω σε τρει εκδηλώσει, τι οποίε ρυθμίσα. Η πρώτη ήταν έξω από την. Μπολόνια, μια πόλη σφολόνικα όπου έγινε ένα τριήμερο συνέδριο φιλοσοφικό συμμετείχαν καθηγηταί ο Δήμαρχος όλοι εκεί και αναπτύχθηκε το θέμα και εγώ έλαβα το λόγο και τους τόνισα επειδή ήταν μεγάλο κέντρο μεταλλευτικό όλα τα βουνά γύρω γύρω ναι. ήταν με μεταλεύμα εγώ ανέλαβα τους Ετρούσκους διότι οι Ετρούσκοι εκεί οι προλατίνοι που μέχρι σήμερα οι Ιταλοί δεν θέλουν να το παραδεχτούν ούτε τη γραφή τους. Ήταν επελασγικό φύλο και αυτή όπως και η Τυρινή, ήταν από τη Λίμνο. Άλλο δεν παραδέχονται και άλλο τι δεν το ξέρουν, το ξέρουν. Και για τη γραφή τους, εκεί τους ανέφερα ότι τα πρώτα μεταλλεία, τα πρώτα ορυχία, τα ανέπτυξαν γύρω στο 1200 τουλάχιστον πλην οι Ετρούσκοι όπου έβγαζαν τον Χαλκό Μαζί με το χαλκό έβγαζαν και άργυρο, λίγο χρυσό, μόλυβδο και σίδηρο. Η περιοχή είναι σιδηρούχος. Αργότερα, το 1200 μετά Χριστόν έγιναν τα ορυχεία επίσημα, όπου έβγαζαν το σίδηρο και είχαν και τα πρώτα χιτήρια. Και όποιος περάσει κάποτε από εκεί να πάει να δει μία εκκλησία, όλο το εξωτερικό της περίβλημα και η είσοδος τη είναι με ελληνικούς κύωνες, Όλους από μέταλο, από έναν σίδηρο με άργυρο μέσα, ο οποίος δεν σκουριάζει και κρατάει πάντοτε την γιαλάδα του. Είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, μοναδικό. Λοιπόν, για πες τώρα του, του συνεδρίου. Του συνεδρίου ασχολήθηκαν με την φιλοσοφία, μπερδέψαν λίγο τους προσοκρατικούς, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τους ελεάτες, εκεί βοηθήσαμε λίγο τι έψεχναν οι ελεάτες και γιατί ανεπτύχθη η ελεατική σχολή αφού κατόρθωσαν οι, οι πρώτοι επιστήμονες φιλόσοφοι, οι ίονες, να προσδιορίσουν τον κόσμο και να δώσουν απαντήσεις για την πρώτη αρχή αφού κατάλαβαν ότι όλα διέπονται από το εν και ο Λατίνος το εν και έθεσαν το εν το παν συμπλήρωσε ο Ηράκλητος ο τιτανο της φιλοσοφίας που δεν μπόρεσαν οι δυτικοί να τον κατανοήσουν και τον ανώμασαν σκοτεινό, είναι, είναι ο πλέον λαμπρός φιλόσοφος. Και ας μας έχουν μείνει μόνο 118 σπαράγματά του και αναφορές του έργου του σε άλλα έργα. Τεράστια πνευματικότητα. Εγώ μετά στη Φλωρεντία ξαναγήθηκα σε ένα κτίριο των μεδίκων που έχουν και αυτή ελληνική προέλευση, το το του λοιπόν, εξήγησα ναι. πώ ο Μεδικο Λαβρέντιο ο Μεγαλοπρεπή γοητεύτηκε από τον Γεώργιο Πλήθο να τον Γεμιστό όταν πήγε εκεί και τον παρακάλεσε να του δημιουργήσει την Νεοπλατονική Ακαδημία τη Φλωρεντία, όπου διέπρεψε στα γράμματα στι τέχνε. Γι' αυτό βλέπουμε μία άνθηση γύρω από τη Φλωρεντία επί 200 χρόνια να βγαίνουν καλλιτέχνες μεγάλου, πολύ μεγάλου βιληνικούς και επιστήμονες. Και παράλληλα μέσα τελούσε, τελούσαν και μυστήρια, παρενφερεί μετά ελευθερία μυστήρια. Η βάση τους ήταν αυτή και μέχρι σήμερα συνεχίζουν στη Φλωρεντία. Είναι 57 φιλοσοφικοί σύλλογοι, Έλα. στεγάζονται σε αυτό το μέγαρο και τελούν και αυτοί κάποιε γιορτίε και κάποια, κάποια ειδημήσεων. Γι' αυτό να πούμε εδώ στου φίλου ότι η Φλωρεντία και σήμερα ακόμα τα πανεπιστήμια που έχει και σχολέ είναι. Αρχιτεκτονική, συντηρητέ, αρχαιοτήτων, αυτό το κομμάτι. η Μπολόνια είναι γιατροί, δηλαδή έχει μεταφράσει. Ναι, ναι, το ναι. Τα ναι, φαν... είναι και Μπολόνια γιατροί, οι άλλοι είναι ναυπηγοί, στη ναι, Γένοβα ναι, ναι, και ναι, ναι, είναι ναι, ναι. χωρισμένα. Στο Τωρίνο είναι η ηλεκτρονική μηχανική Μου και στο Μιλάνο. ο Μιλάνο, ο φίλο σου από, το... από την Κέρκυρα, οι μέδικοι λέει είχαν φυγαδεύσει τον Ζορτάνο Μπρούνο. Μου λέει. Ναι, Μάλιστα. ναι, ναι. Αλλά μετά δεν μπόρεσαν να τον γλιτώσουν. Ε, Ό, ναι, όταν ε, ταξίδευσε ναι. και πήγε επάνω, έφυγε από την επιρροή του τον έπιασαν. Και τον έκαψαν και υπάρχει και ένα όρδινε, ένα τάγμα Τζορτάνο Μπρούνο τώρα. Στο οποίο, αν θέλει, γράφεσαι, σε εξετάζουν και δηλώνει ότι μετά το θάνατό σου επιθυμεί την καύση. Και αναλαμβάνουν και την καύση. Προ τιμήν του Τζορτάνο Μπρούνο. Το φίλος μου εδώ Δώακρος λέει επειδή ανέφερες πριν ότι γίνονται ακόμα και τώρα ήδη τελετών παυλαμίσων κλπ. Τι είδου είναι αυτές. Τι είδου είναι αυτές. Μάλιστα. Ε, προσωμιάζουν με τα ελευσίνια. Ασχολούνται με τα τέσσερα συστατικά της Ναι. και περνούν ορισμένες δοκιμασίες και τους γίνονται και ορισμένες νουθεσίες και αποκαλύψεις και ένας τρόπος σκέψεως. Με δίνουν πολύ μεγάλη βάση στον ενάρειτο βίο και στην βίωση αυτών των οποίων λένε. Και καλησπέρα στον Λαγκαδά από τον αδερφό Αστέριο που σου στέλνει την αγάπη του. Από τον ορέστη μου. Ορέστης. ορέστης. αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν. Ευαπτίστη ορέστης. Ευαπτίστη ορέστης. Λοιπόν πάμε ένα διαλυματάκι για να συντονίσουμε την κουβέντα και να ξεκινήσει την ουσία το εισεκπομπής ο κύριο Διαμαντάρας. 1962-63 ε, Δεν είναι γεγοντά καλά μου Μην νομίζετε Έρχονται εδώ οι συντηρήτε ψυχών Και με στηρίζουν Αλλά κάπου θα τα πάρω Τα φάρμακα δεν μπορεί Θα αλλά, κάψω πλακέτα Ποιχή ας πούμε αύριο έχουμε Αγίου Βέρδα 8.30 ώρα Συζήτηση Η κουμπούνη εδώ Με μια κυρία Και πέραν τα Αστρολογικά θα πει και διάφορα άλλα θέματα Και την Κυριακή μιλήψει κανείς διότι θα γίνει ναι, χορόδραμα Ντουμανίδης Γιώργος Γενετιστής Παναγιώτης Παπάς φυσικομαθηματικός εδώ Αντιλαμβάνεστε ο Παπάς ήταν το ένασμα του Ντουμανίδη για να κάνει σπουδές Στο συγκεκριμένο αντικείμενο Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα ότι έχω να πάθω την Κυριακή το βράδυ στους άγνωσης επισκέπτες 8 η ώρα. Οπότε έχουμε διαμαντάρα τώρα. Στις 10 η ώρα θα βάλω επανάληψη μια ενδιαφέρουσα εκπομπή χωρίς τίτλο που την έγραψα το μεσημέρι με ένα αγκολιτό μου φίλο από τα παλιά με το προσωνυμίο «Κανένας Κανένας». Έτσι λειτουργεί και στο facebook και σε κάποια blog. 8 μισή αύριο η και 8 η ώρα οι άγνωστοι επισκέπτες την Κυριακή Αυτό είναι το τριήμερο οπότε ελευθερία τι έχει ετοιμάσει ξεκινά Να πούμε τώρα για την εβδομάδα αυτή την οποία Παραλώ, είναι πολύ δύσκολη εβδομάδα διότι... διότι αποθρασύνθηκαν όλοι αυτοί οι συμμορίες που μας κυβερνάει Είδες πώ πέρασαν τώρα και συζητώντας με νέα παιδιά Και θέλω μ... να πεις ότι μέσα στο νομοσχέδιο για αυτό που θα πεις περάσανε τη Θράκη, δηλαδή νετραλαθούμε τελείως δώσαν, Ναι, δώσαν αυτονομία τώρα αυτονομία, αναγνώρισαν ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη διότι το σωματείο το οποίο και το πρωτοδικείο και το εφετείο της Ξάνθης δεν αναγνώριζε τις κομωτινείς στο εφετείο κατόρθωσαν τώρα δια νόμου Άντε να πάμε εμεί στην Τουρκία και να πούμε ότι έχουμε ελληνική μειονότητα, κάνουμε σωματείο. Εμεί, ελληνική μειονότητα Θα μα φάνε το μεσημέρι. Θα μα κρεμάσουν την ίδια μέρα. Μόνο που θα το πούμε. Το μεσημέρι, όχι το βράδυ. Λοιπόν, που είναι και ο καμένο ο εθνικιστής και πού είναι οι είναι άλλοι, καμένος, όλοι ο... είναι. Αυτό όλα... λέει το επίθετο ότι είναι καμένο και είναι και μπουλή. Τον είπε ο πρωθυπουργό ότι είναι μπουλή. Και δεν σηκώθηκε να φύγει. Την να φύγει. Εδώ άλλο γενικώ. Εγώ τώρα, εχθες... αν πω εδώ, μπούλη, θα με πλακώσει τα πιστήμα. Ε, τι είναι αυτά που λε, με σέβεσαι. Μπούλησε. Είναι χοντρό το μπαλιόκο, Γιώργο. Ε, εντάξει, άμα είναι για τον μπαλιόκο να τα πουλήσουμε όλα, ε, να τα πουλήσαν όλα. Να του πει να πάνε Η φιλοδοξία, η μοροφιλοδοξία είναι τέτοια και το οικονομικό δούνε και λαβίν. Διότι περισσότεροι δεν είχαν μπει ποτέ σε ένα μαγαζί. Σωστό, καφενόβιοι ήταν όλοι. Με ένα ταγάρι στην πλάτη ακολουθούσαν την γνέ. ναι και τώρα είναι πρώτη η κυρία η Ταγαρού και πάει και ράβεται λέει πού. Πού. Πού. μα Για πες το. Ράβεται στους καλύτερους Ο μόδιστρους στους, βέβαια. Τι βέβαια. Το, το, πο, το πόδι το ξυρίζει. Το, το Ταγάρι, το Ταγάρι, επί χρόνια τώρα ήρθαμε τα ανάποδα Γιώργολα ήρθαν. Το ξυρίζει το πόδι. Λοιπόν, είναι μεγάλο έγκλημα αυτό το οποίο έγινε. Και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Δεν βλέπω να αντιδράει ο κόσμος. Έχει μία βουβαμάρα και αυτό είναι ένδειξης ή ότι έχει αποβλακωθεί τελείως που δεν το δέχουμε ή ότι φουσκώνει, φουσκώνει και θα γίνει το ποτάμι τέτοιο που θα γίνει κάποια εκδήλωση πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή. Τώρα σήμερα βάλανε μπρος λέει το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάναβη. Θα καλλιεργούν την κάναβη, δίθανε για φαρμακευτικούς λόγους, θα την πλασάρουν και έτσι θα βγάλουν τους νέους, θα δηλώνουν θυλιπρεπείς θα αλλάζουν όνομα, δεν θα πηγαίνουν φαντάρι θα, θα είναι και, και, θα είναι και η... η μαστούρα, η μαύρη και ποιος θα πάει να υπηρετήσει. Σκοπός τους είναι να αφήσουν το 1 τέταρτο του στρατού και αυτό να είναι μισθοφορικό. Λεγεωνάροι οι οποίοι θα ελέγχονται Απόλυτα, δίχως ιδανικά Από τη στιγμή που παίρνες μισθό Λεγεωνάροι δίχως Να έχουν κανένα συνέστημα Και αυτοί θα είναι ικανοί Να καταστήλουν και εσωτερικές εξεγέρσεις Και το με τις εξωτερικές Εξαρτάται Για ποιον λόγο θα πούνε και αυτοί Γιατί να πάνε να σκοτωθώ Δεν θα υπάρχουν ιδανικά πλέον ο... Πώ το πετύχαν αυτό μέσα σε δύο μισή χρόνια τόσο γρήγορα και όμορφα και Γιατί ανέμα... τα περνάνε απανοτά Γιώργο Απανοτά Διότι αυ... ο κόσμος Δεν σαν Ο κόσμος ο οποίος διαδήλωνε και εξεγηρετό ήταν δικός τους Ξέρουμε οι κουκουλοφόροι ναι. Βλέπουμε το Άβατο το ενισχύουν και αποτελέσματα του αβάτου και της εγκληματικότητας είναι αυτό να πάναν να δουλοφονήσουν μία προσωπικότητα μέσα στο γραφείο του χωρίς κουκούλα. χωρίς κουκούλα και με όλους τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους που είχε. Δηλαδή όποιος, διαφων... όποιος διαφωνεί δημοκρατικά τον πυροβολάνε στο, στο κεφάλι. Μα γίνονται πολλά εγκλήματα τα οποία δεν αναφέρουν. Όταν εμένα μου, oh, μου διέριξαν το σπίτι οι ίδιοι αστυνομικοί μου είπαν τι πρέπει να κάνω το οποίο δεν τολμώ να το πω τώρα στον Ο, αέρα δεν, δεν τολμώ δεν να μην τον τραυματίσει, λέει διότι θα τον πληρώνεις μια ζωή να τον σκοτώσεις ναι, για να μέσα. και να παρακαλάς όταν θα ξανάρθουν να μην είσαι μέσα ναι, ναι. δηλαδή που φτάσαμε ναι, ναι. να σου δίνει οδηγίε σε αστυνομία ναι, ναι. Μα, οδηγίες. Να, δίνει, να σου δίνει προστασία εφθέση είδα δηλαδή. ένα βίντεο Γιώργο ένα ζευγάρι ελληνοαυστραλών το καλοκαίρι τον Ιούλιο πήγαν στην Ερμού Κυριακή να ψωνίσουν Μάλιστα. και μπήκαν μέσα αυτοί οι απεργοί, οι εργατοπατέρες των εμποροϊπαλλήλων ναι, ναι. ναι. τους, Α, έβγα... το πει, το πει, τους έβγαλαν έξω και τους έδωσαν τόσο ξύλο τους ε, ανθρώπους επειδή, Κυριακή. Και, ναι, επειδή πήγαν να ψωνίσουν ναι. και όταν βγήκαν έξω τα χάσαν λέει δεν είναι εδώ Ελλάδα τους τραβήξαν έξω και τους δέρναν δέκα όπως το παλικάρι στο γήπεδο την ναι, Τρίτη, ναι, πήγε με μια φανέλα του Παναθηναϊκού, εθνική ομάδα έπαιζε ναι. και πέσαν 10 επάνω να το σκοτώσουν. Ναι. Και τώρα πήγαν τα παιδιά στο δικαστήριο και τρέχουν οι άλλοι και κάνουν διαδήλωση κατά του δικαστηρίου. Δηλαδή χάσαμε τον ιρμό και την αρμονία. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα, όλα είναι ξεκάρφωτα. Όταν λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το Άβατον, και άλλα άβατα που έχουν δημιουργήσει δεν το καταλαβαίνουν. Και τα μόλ που έχει έξω από την Ανωτάτη Εμπορική και ένα που είναι στην πλατεία του όλη... Παύλα Οδυσσού στο τέρμα του σταθμού του Πειραιά <σχ> Μόλι βγαίνει, είναι ένα μόλ εκεί. <σχ> που για ολόκληρη. Δεν του ενοχλεί κανεί. Όχι, δίπλα ο περιπτερά όμω, άμα δεν κόψει απόδειξη στα τσιγάρα, την έβαψει. Δεν του ενοχλεί κανείς. Δηλαδή η Ελλάδα. Κάνεται ο Έλληνα εντό τη χώρα του. Άλλο. Σε ένα σχολείο δημοτικό έγινε κλήρωση για τον σημεοφόρο Κληρώθηκε ένας μαθητής έγχρωμος Ο οποίος δεν πάει ποτέ ούτε με τετράδιο ούτε με βιβλίο στο σχολείο ναι. Είναι ο μαθητής ο κατημάς ο τελευταίος α, Πάει γιατί για έχουν εντολή να τους βάζουν να τους πράγουν Να μην τους αφήνουν ναι. για να πάρει απολυτήριο δημοτικού ναι, καλά. Δεν πάει ούτε με βιβλίο γονεί μου το λέγανε Και μου λένε τι να κάνουμε και Οι τον κάνουν σημεοφόρο, σημεοφόρο, να δείξουν ότι τη χλέπα, την τιμάμε. Okay, δε, εμείς δεν θέλουμε την αριστεία και ό,τι τύχει, ό,τι λάχει. Ναι. Και τι λένε τώρα τι να κάνουμε. Διακληρώσεως τώρα. Ε. Και τους Ά, έδωσα ω. μία συμβουλή. Αυτοί γιατί ζητάνε το σταυρό και δεν βγαίνουν διακληρώσεως. Να βγάζει το ψηφοδέλτιο και να λέει πώ είναι μέσα 50. Τραβάτε 10 νούμερα γιατί 10 περνάνε ω βουλευτέ Και να τους κάνουν με κλήρωση. Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Γιατί δουλεύουν οι υπόλοιποι για τους 10. Είναι το σύστημα τέτοιο. Πρημοδοτεί το κόμμα και λέει ποιοι θα βγουν και τρέχουν οι άλλοι και. Αλλά και αυτοί που δεν εκλέγονται μετά γίνονται γενικοί διευθυντέ, γίνονται ε, γραμματίστα, βέβαια, υπουργεία, ναι, πρόεδροι σε εταιρείε. Ε, όλοι βολεύονται. Όχι τώρα από αυτού. Πα, παλαιόθεν. Ανέκαθεν. Παλαιόθεν. Μου λέει εδώ μια φίλη, δεν φταίνε τα μόλ, φταίνε αυτοί που πηγαίνουν και ψωνίζουν. Βεβαίω και φταίνε, και άμα δείτε τι μουρέ του, κάτι κυράτσε, κάτι. τελειωμένε προσωπικότητε, γιατί δεν είναι αναγκητέ. Όταν η άλλη έχει 10 ευρώ θα... στην τσέπη και θέλει να πάει να ψωνίσει κάτι να φορέσει, δεν έχει, πού θα πάει. Έχει μαγαζιά δίπλα με 3 ευρώ και με 5. Α, και αυτά τα ελέγχουν αυτοί. Α πάει στα μαγαζιά. Στα μαγαζιά. Λοιπόν, είναι βαρύ το πράγμα. Αυτά έχουμε... αναπτύσσονται και ανοίγουν συνέχεια τέτοια μαγαζιά λόγω της ανέχειας. Έχουμε πακεταριστεί πανταχώθεια. Τώρα δίπλα εδώ, ανεβαίνοντας μετά από την πατησίων στο αριστερό όπως ανέβαινα την Πανεπιστημίου είδα τώρα άλλο μαγαζί, παπούτσια καλά με 10 ευρώ και... Ναι, και τέτοια. Ναι. Θα κλείσουν όλα τα άλλα. Ε, Από πού βρίσκουν αυτοί Δεν ξέρω είναι λαθρεία είναι φορτικά Από πού τα βρίσκουν Παπούτσια βιτρίνα καλά με 10 ευρώ 15-20 ευρώ ε, τρία Γίνε... ευρώ έχει ο καφές Είμαι... Και 5 ευρώ το ρούχο <χει> Δυόμιση τώρα 2,5. Λοιπόν πάμε στο θέμα μας Το θέμα Τι θα κάνουμε πρέπει να αντισταθούμε Πως θα αντισταθούμε το λέμε, να το έχουν υπόψη τους, κάποιος ταγός πρέπει να βγει μπροστά, να ενώσει τον κόσμο, να διαμαρτυρηθούμε. Δεν κάνουμε επαναστάσεις, να διαμα... διαμαρτυρηθούμε έντονα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Μάτωρα, η έστασή μου είναι εξή και το ξέρεις, πολύ καλά εσύ και εγώ, ελληνοκεντρικές ομάδες, συλλογή, παρέες, υγιής, κατά τα δεν συνεργάζουν. Θα συνεργαστούν οι μεμονωμένες προσωπικότητες Δεν συνεργάζονται Είναι μια παρέα εγώ με 15 Εσύ με άλλους 15 Ο άλλος με άλλους 15 Και δεν μιλά και μεταξύ τους ναι, Που δύο... όλοι μαζί π.χ. Είναι χίλιοι ας πούμε Και είναι δια του 20 Από 30 ο καθένας Άρα έχουμε απέτηση Εγώ και εσύ που ξέρουμε Και καταλαβαίνεις τη λέω Οι φίλοι που μα ακούνε οποιοδήποτε, Να ακολουθήσει κάτι Αφού διώχνουν κόσμο αντί να μαζεύουν Θα σου πω το γιατί Παρακαλώ Πρόπον διότι οι περισσότεροι από αυτούς Είναι ελληνέμποροι Έτσι. Θέλουν να ζήσουν Από αυτή την ιδέα Πράγμα που είναι Δεν είναι δυνατόν Απαραδεκτό δεν είναι δυνα, Όχι απαραδεκτόν δεν, δεν είναι δυνατόν Και όταν πεις να κάνουμε μια συγκέντρωση Όλοι να δούμε να, τι να κάνουμε Ένας πρέπει να είναι Ο πρόεδρος Θέλουν να γίνουν και οι 30 πρόεδροι. Ναι. Αυτό είναι παλαιό μειονέκτημα τη φυλή μα. Ε, ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το ψηλό Ε, βλέπει ότι λέμε, Ελάτε, ναι, να πάρουμε ένα ουδέτερο άτομο να το βάλουμε. Ένα ουδέτερο συμβολικό άτομο. Να γίνουν οι τομεί, να γίνει η εργασία συλλογική, να φανεί. Τώρα, Κοίταξε. σήμερα γίνονται 10 διαλέξει παρτέ από 10-15 άτομα. Ξέρω, Τι έγινε. Ναι. Δεν κάνουν μία-δύο άτομα από μία ώρα ο καθένα, είναι 100. Γίνονται αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εγώ δεν μπόρεσα να πάω. οτι ο... ο. Αύριο Μια... είμαι καλεσμένο να πάω να μιλήσω, να τζοντάρω. Την Κυριακή γίνεται μία εκδρομή. Καλή. Ναι. Και ναι. με κάλεσαν να πάω να αναπτύξω ένα θέμα. Και όταν είπα στον οργανωτή, τι θέμα θα αναπτύξω τη περιοχή, ναι. μου λέει: Δεν το έχω υπόψη μου. Λέω: Ο δεύτερο μεγάλο εμφύλιο πόλεμο των Ελλήνων. Ναι. Και αυτό μου λέει ποιο είναι. είναι. Λέω ότι θα τον ακούσει αύριο. Ναι. Την λοιπόν, Κυριακή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητοί φίλοι. Όντω από, από τι 7 και μετά, σήμερα δεν λέω αλλά τώρα γιατί αυτό κάθε μέρα σημαίνει Γίνονται δύο ομιλίε στο ευρύτερο κέντρο τη Αθήνα. Όπου εμεί δεν πάμε γιατί έχουμε εμπομπή Αλλά είναι του ιδίου πνευματικού βεληνικού. Στη μία είναι τέσσερα άτομα. Στην άλλη είναι τεσσερά μισή. Αυτά γίνονται δυστυχώ ο καθένας... γι' αυτό δεν μπήκα σε οργανώσει, ποτέ. Και γι' αυτό ο Αλμπέντου έχει επιτυχία. Το λέω εγωστικά. Άμα ξέραν ότι είμαι εκεί ή εκεί, Γιώργο, θα φεύγανε. πήγα και έκανα σε πολλού μάθημα. Επί δυόμιση χρόνια το ξέρεις. Δεν έπαιρνα απολύτως τίποτα. Αυτός που είχε το στέκει έπαιρνε τα λεφτά και το φινάλε μας χορόδιεψε όλους και μου φάγαν και τριάμιση χιλιάρικα. Το ξέρω. Το ξ επειδή είναι αυτό το κράτος και επειδή λέω είναι παλαιά η ιστορία έφερα ένα ποίημα του Γιώργου του Σουρή. Ο Γιώργος του Σουρή ήταν σατιρικός ποιητής έζησε το, από το 1853 και πέθανε το 1919 είχε δώσει εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο ένα πολύ μεγάλο πνευματώδης άνδρας και κάποιος καθηγητής ιδιόμορφος και στριφνός ονόματι της δεν τον έβαλε στο πανεπιστήμιο γιατί δεν του άρεσε, λέει. Το λέγειν επειδή ήταν και σατιρικός Ακούστε τώρα τι έγραψε πριν 100 χρόνια. Τουλάχιστον. σήμερα. Σανά, χτες το βράδυ, ναι. Σήμερα. Ναι, ναι. Σήμερα ναι, το έγραψε. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είδε κράτο λιγοστό σε όλη τη γη μοναδικό. 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να τρέφεις όλους τους αργούς, να έχεις επτά προθυπουργούς, τα μία τα οδηχώς χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Να έχεις κλητήρε για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Έλατε. Όλα σε αυτή τη γη μας καρευτείκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή, οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή». Oh, oh. Σπαθή αντίληψη Μυαλό ξεφτέρι Κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει Κι από προς πάπου Κι από παππού Συγχρόνως μπουφος και αλεπού Θέλει ακόμα κι αυτό Είναι ωραίο Να παριστάνει τον Ευρωπαίο <laughs> Στα δύο φορώντας τα πόδια που έχει, Στον αλουστρίνι Και στ' άλλο τσαρούχι <laughs> Ακριβώς ο σου... σου λούπι μπόι μικρομεσαίο του γόι ψευτομοιραίο <laughs> Λίγο κατσούφι, Λίγο γκρινιάρις Λίγο μαγκούφις Λίγο μουρτάρις ναι, ναι, ναι, ναι. Και ψωμοτήρι και για καφέ Το δε βαριέσαι κι όχα αδερφέ Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς Σαν πιάς υπόστο δερβέναγας Τελείως Δυστυχία σου ελάς Με τα τέκνα που γεννά. «Ω Ελλάς Ιρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα» Κατεπληκτικών. Και προτείνω στους φίλους να μπουν να γκουγκλάρουν όπως λέμε βαρβαριστή Σου ρίς το Ευρώπη. Ευρώπη. Ούτε μνημόνια υπήρχαν το 1896, ούτε τίποτα. Μνημόνια δεν υπήρχαν, αλλά είχαμε υποστεί τρεις πτωχεύσεις, πτωχεύσεις. τότε. Ναι, από πω τους πω, ίδιους. Ναι. Οι, ίδιοι. Οι Οι ίδιοι, ίδιοι δεν άλλαξαν. Όχι βέβαια. Λοιπόν... Και νομίζεις ότι γράφτηκε εκτές από κάποιον αντιευρωπαϊστή mm -hmm. Το πήμα Ευρώπη σου Θα πέστε κάτω αγαπητοί φίλοι λοιπόν. Το είδα, το είχα στη συλλογή μου και λέω να πάνω να το ακούσουν Τι πρέπει Παλά, να είχαμε. ξυπνήσουμε Προηγουμένως ο φίλος μας ο Κωνσταντόπουλος κάτι είπε για την ιδιωτία Η Ιδιωτία αναφέρει ο Αριστοτέλης να το θέσουμε καλά Γιατί ορισμένοι ίσω θα έχουν απορίες ναι. Λέει ω εξή: Όταν γίνει εισβολή ξένου ή εξέγερση τοπική, ο πολίτη οφείλει να ταχθεί πρώτο να κάνει την άμυνα για την πόλη του, για το κράτο του και αν είναι εσωτερική η εξέγερση, να πάρει το μέρο ενό εκ των δύο μερών. Διότι αν δεν το πάρει τότε ιδιωτεύει και η ιδιωτή αυτή είναι η Λιθιώτης. Ο όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά είναι ιδιώτη. Και σήμερα έχουν κάνει με όλα αυτά που κάνανε ιδιώτη το 90% του λαού. Κανείς δεν ανακατεύεται. Έτσι, ναι. Είμαι μόνον αν κολλήσει κάπου και έχει ίδιον συμφέρον και το ίδιο συμφέρον είναι τι θα αρπάξω, τι θα φάω, τι θα κλέψω, πώς θα βολευτώ. Αυτή είναι. Όλοι οι άλλοι καταντήσαμε ιδιώτες. Έτσι μας κατάντησαν Α, αυτό είναι Και θα φοβόμαστε να περπατάμε τώρα Διότι η εγκληματικότητα δεν τα λένε Πλέον δεν λένε Ούτε πως πεθαίνουν από AIDS Ούτε τις λιστίες Ούτε τις δολοφονίες Ούτε πόσα πτώματα βρίσκουν κάθε βράδυ Αυτοκτονίες Ούτε πόσα πτώματα βρίσκουν κάθε βράδυ ναι. Πεταμένα Και μπαίνει και χειμώνα. Λοιπόν δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο κόσμος φοβάται Γιώργο ενέσκυψε φόβος πάνω από την πόλη πάνω από την Ελλάδα όπου και να πας δεν μπορείς πλέον δεν υπάρχει ασφάλεια δεν μπορείς εγώ δύο φορές όταν είχα τις εκπομπές παλιά και τελείωνα 12 η ώρα σε άλλο κανάλι σε τηλεόραση δύο φορές ήρθαν στην Πατησίων και σολομού και Καποδιστρίου και μου βάλαν μαχαίρι να, να μου πάρουν το πορτοφόλι. δύο φορές μου έχουν λιστέψει το σπίτι και μία το εξοχικό. Όλοι είμαστε παθόντες. Όλοι. Και να ακούς τώρα κάθε πρωί με τον ηλεκτρικό που κατεβαίνω να λέει προσέξτε τα ατομικά σας αντικείμενα, είναι συμμορίες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, λοιπόν πάμε... Ας πάμε τώρα και στις, στους λαβρους προγόνους μας. Να ρωτήσω να μου πείτε γιατί μου λένε δεν ακούγομαι καλά, αν ακούγομαι καλά τώρα εγώ, ο... Ο Διαμαντάρας ακούγεται από μικροφόνο, κάτι ρύθμισα εδώ να μου πείτε αν ακούγουμε καλά. Λοιπόν, ε, συνέχισε. Είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα πως η φιλοσοφία στο ξεκίνημά της από τους πρώτους επιστήμονες φιλοσόφους περιείχε όλες τις επιστήμες. Ήταν καθολική η φιλοσοφία διότι τα εξέταζε όλα σε χοντρές γραμμές. Όταν άρχισαν να προχωρούν σε βάθος τότε σκέφτηκαν οι ίδιοι οι φιλόσοφοι ότι έπρεπε να επιμερίσουν και να εξετάζουν χωριστά ορισμένα θέματα για να μπορέσουν να τα διερευνήσουν και να εμβαθύνουν καλύτερα. Διότι αυτά τα θέματα που εξέταζαν, που ήθελαν να ερευνήσουν παρουσίαζαν μια ομοιότητα μεταξύ τους εσωτερική και κάποια συγγένεια. Έτσι χώρισαν αυτά τα φαινόμενα σε ομάδες και άρχισαν να τα μελετούν χωριστά την κάθε ομάδα. Ζητούσαν να βρουν και να μάθουν οι ερευνητές τη εποχής αν αυτά που ανήκαν σε μία ομάδα είχαν εσωτερική σχέση με κάποια άλλη ομάδα και είχαν την ίδια ανταπόκριση σε ερεθισμούς, σε θέρμαση, σε κρύο, σε αντοχές και στην λογική αν μπορούσαν και με τη λογική ναι. και τους ενδιέφερε γενικά να δούνε την συγγένεια αυτή και έτσι άρχισαν όταν δεν έβρισκαν τη συγγένεια πολύ στενή να τα ξεχωρίζουν και να διατυπώνουν διαφορετικές ερμηνίες για το καθένα να δίνουν μια εξειδίκευση αυτό έκανε να ασχοληθούν ιδιαίτεροι ερευνητές ξεχωριστά με αυτά τα αντικείμενα και να εμβαθύνουν πολύ περισσότερο και προς... για το καλό της επιστήμης και φυσικά για το καλό του ανθρώπου. Εδώ είναι η μήτρα που γεννιόνται οι επιμέρους επιστήμες. Μάλιστα. Οι επιμέρους επιστήμες είναι καρπός του μυαλού του ανθρώπου και αυτός ο οποίος ήθελε να εμβαθύνει, να ξεχωρίσει και να φτάσει στην αλήθεια, την εσωτερική αλήθεια και την πραγματικότητα. Το πρώτο που κατάλαβαν ήταν ότι τα μαθηματικά με αριθμούς, σχήματα, όγκους, διαστάσεις αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο σημείο που μπορούσαν να το ερευνήσουν καλύτερα διότι έπρεπε να πάνε με την ορθή λογική δεν μπορούν να πάνε με εικασίες όπως και η φιλοσοφία εδράζεται στην ορθή λογική τα μαθηματικά έπιασαν να ξεχωρίζουν από την φιλοσοφία και να μελετώνται ιδιαίτερα ήδη από τον Πυθαγόρα ο Πυθαγόρας που δίδασκε πάρα πολλές επιστήμες Μακοιόν του Κρότονος ασχολήθηκε με την με τους αριθμούς τις σχέσεις των αριθμών την προέλευση των αριθμών και την φιλοσοφία των αριθμών <coughs> με συγχωρείτε έτσι έδωσε μία άλλη διάσταση στην μαθηματική επιστήμη και έκανε την αριθμοφιλοσοφία και κατέληξε εδραζόμενος πάντοτε βεβαίω του ορφικούς ότι τα πάντα διέπονται και δράζονται στον αριθμό. Αυτό δε πολλοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ο Πλάτων, θα το ερμηνεύσω, ο Πλάτων πήγε τρεις φορές στη Σικελία, πήρε κάποια γραπτά του, του Πυθαγόρα, τα αγόρασε και κάποια τα πήρε με άλλον τρόπο και για να μπορέσει να τα δώσει περισσότερο βάθος αντικατέστησε τους αριθμούς με τις ιδέες και είπε ότι όλα όλα στο σύμπαν το δικό μας είναι προδιαγεγραμμένα και καταγεγραμμένα και η προσπάθεια που κάνουμε εμείς είναι στη γνώση αυτή να φτάσουμε στις αρχέτυπες έννοιες και ιδέες και όταν τις προχωρήσουμε και τις φτάσουμε τότε έρχεται η γνώση. Δηλαδή η γνώση μας λέει ο Πλάτων είναι ανάμνηση. Γι' αυτό έφερε και παραδείγματα με το Σοκράτη ότι έπιανε δούλου αγράμματο και τους έκανε ερωτήσεις με την μέθοδο του την μεευτική ναι. και σιγά σιγά σιγά σιγά τους έβγαζε να απαντούν σε δύσκολα μαθηματικά και γεωμετρικά προβλήματα ή αμόρφωτοι οι δούλοι της εποχής. Αυτό ο Πυθαγόρας το ξεχώρισε και από εκεί έπιασε να βλέπει τις αντιθέσεις και έκανε ένα, δέκα, έκανε ένα ζεύγος 10 αντιθέτων τα οποία μελετούσε σε βάθος και έλεγε ημέρα και νύχτα ζεστό και κρύο, άσπρο μαύρο, επάνω κάτω, δεξί αριστερό τι σχέση έχουν αυτά, τι τα ενώνει και τι τα χωρίζει έδωσε μια εσωτερικότητα και προχώρησε με φιλοσοφική ενάργεια να βρει ομοιότητες και διαφορές αυτό το θεμέλιο που έφτασε ο Πυθαγόρας και με τους μαθητές του και τους επιγόνους του και με την γυναίκα του την Θεανό και με την ε, κόρη του, τη Δαμό και με την εγγονή του, την Βιτάλη Μαθηματικοί και φιλόσοφοι μεγάλοι, τις οποίες δεν του διδάσκουν εδώ, δεν τα λένε στα Όχι παιδιά μορ, τίποτα. Α, περνάμε περιτάτω. Ε, Βιτάλι, την Ελένη, ξέρουν αυτοί. Ναι. Την Βιτάλι. Η εκπομπή τη Ελένη. Ναι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Αυτά, αφού τα μελέτησε καλά επί 20 χρόνια σαν μαθητή ο Αριστοτέλη του Πλάτωνος έπιασε τα 10 ζεύγια των αντιθέτων και έκανε την τυπική λογική. Η τυπική λογική είναι αυτή επάνω που δέχεται το ναι που λέμε και το όχι το 0 και το ένα αυτή την τυπική λογική την επεξεργάστησαν ο Διόφαντος ο αργότερα ο πατέρας της ο Θέων και η υπατία. και από την υπατία άλλη και ο Ευκλήδης είχε ασχοληθεί με γεωμετρικό τρόπο σε αυτές τις έννοιες και έρευνες αυτό μετά ο Τζόρτς ένας πολύ μορφωμένος, Σκοτσέζος ήταν, έπιασε αυτή την πραγματικότητα του Αριστοτέλους, την τυπική λογική και την έκανε άλγευρα. Είναι η περίφημη άλγευρα Μπούλ που όταν εμείς φτιάξαμε τις λιχνίες και είχαμε υψηλές ταχύτητες και χρόνους πάρα πολύ μικρούς, κατόρθωσαν να την εφαρμόσουν και να κάνουν τα πρώτα λογικά κυκλώματα τα οποία ήταν ανεπτυγμένα αρχικά, -αρχικά με λιχνίες και μετά με τρανζίστορ και αυτά τα flip-flop όπως τα ονόμαζαν άγουν δεν άγουν, δίνουν δεν δίνουν, μπόρεσαν να βάλουν πολλά στη σειρά και να κάνουν ανίσματα και τα ανίσματα αυτά οπότε συνέπταν το ένα με το άλλο, γινόταν προ τα προσθέσεις και αρνητικές προσθέσεις για να μας δώσουν τελικά έναν παλμό ε, από εκεί και πάνω στηρίζεται όλοι, όλοι, μα όλοι η σύγχρονη επιστήμη, οι σύγχρονες επιστήμες η ιατρική, η βιολογία τηλεπικοινωνίες, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά η αρχή των υπολογιστών είναι αυτή. τα πάντα, τα πάντα, έχω δημοσιεύσει μια μελέτη μου, 25 σελίδες στην ιστορία όλη πως ο άνθρωπος έφτασε να κατασκευάσει αυτά τα δημιουργήματα τα οποία του κρούν τις θύρε της Αποκαλύψεως διότι προχωρούμε σε πέμπτη γενεά έκτη γενεά έχουν ε, ετοιμάσει τώρα τα οποία είναι πράγματα πλέον τα οποία δεν μπορεί να, να σκεφτεί ο νους του ανθρώπου με την τεχνική νοημοσύνη έχουν κάνει κάποιες χελώνες τώρα στην Ιαπωνία οι οποίες όταν πέσουν οι μπαταρίες τους τρέχει μία να πάρει τις μπαταρίες τη άλλη να βάλει ναι ε, έχουμε πράγματα τα οποία θα επιτίθενται αυτά κατά του ανθρώπου όταν δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες αναπτύσσουν μια νοημοσύνη που ξεφεύγει πλέον από τον προγραμματισμό είναι πάρα πολλά τα οποία θα ξεφύγουμε τώρα κάποια, όχι, άλλη... Όχι, όχι, στιγμής, κάποια ναι. άλλη φορά θα τα πούμε λοιπόν από εδώ στους φίλους να πάρετε το τεύχος του τρίτου ματιού που θα βγει μου φαίνεται από Τετάρτη και μετά Διότι όπως έχω πει και λέμε συνεχώς Ο Αλμπέντο και όλη η ομάδα Όλοι οι ερευνητές που έρχονται εδώ Είτε έχουν εκπομπές όπως ο Διαμαντάρας δικέ τους Είτε είναι καλεσμένοι Πήχη Σαραγάς Οι Τζάνοι και όλοι Θα αρθρογραφούν στο τρίτο μάτι και στο Ελένικ Νέξους Με τις εκδόσει έσωπτρων Όπου κάνουμε μια στενή συνεργασία Ο Αλμπέντο ολόκληρο. Και έχουμε γίνει ένα πράγμα Αλμπέντο και Τριτομάτι Νέξους και Έσοκτον είναι ένα πράγμα Και ήδη ε, έχω αρχίσει και παίρνω αυτό που έλεγε ο Όμηρος, Το feedback αντιδράσει από διάφορους Και μου αρέσει αυτό ε, Δεν θέλω να πω περισσότερα Όμως θα ξέρετε ότι ο Αλμπέντο θα ανεβάσει και μπανεράκια Γιατί θα φτιάξουμε τη σελίδα τώρα του σταθμού από εβδομάδα Ο Χρήστο ο χιονισμένο ο αδερφός και το καινούριο πρόγραμμα θα ανέβει επάνω γιατί έπρεπε να μπουν 10 εκπομπές λόγω σταθερές και λοιπά όλα αυτά εντό των ημερών θα είναι επάνω και παλιέ εκπομπέ από την τωρινή και πριν και όσες δεν είναι από το καλοκαίρι θα ανέβουν επάνω να μπορείτε να τις παίρνετε να τις ακούτε ό,τι ώρα θέλετε πέραν τον, ε, τα βραδάκια που όπου υπάρχει χρόνο βάζουμε κανιά επανάλψη τα λέω αυτά για να ξέρετε όλοι Πώς βαδίζουμε και ετοιμάζουμε και άλλα κόλπα θα τα λέω ε, μέρα με τη μέρα Λοιπόν συνεχίζεις να πάμε ένα διαλυματάκι Ήδη εγώ Κλεισάκι έχω πάνητες. δώσει μια εργασία το για, ξέρω, το, το ξέρω. για το τρίτο μάτι το οποίο κάνω ορισμένε αποκαλύψεις Θα μπουν όλες οι εργασίες, το, το επόμενο τεύχος γιατί αυτό ήταν ήδη στημένο Έχει μπει μόνο ένα χου ισχού του Αλμπέντο, όχι δικό μου, του Αλμπέντο, Τίνο ναι. Αλμπέντο κλπ. Όλοι οι φίλοι ερευνητές που γουστάρετε, που αγαπάτε, που στηρίζουν εδώ την κατάσταση και περνάμε καλά, όσο αυτό είναι δυνατόν, θα εκφράζονται μέσα από τα περιοδικά, λένε εκνέξω στρίτο μάτι και τις εκδόσεις εσοπτρών. E Πάμε να διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα, μια ωραία εκτελέση στο My Way από το Χούλιο Ιγκλέσιας και επανέρχομαι. Εδώ να πω όπως έχει κουμπούνει γιατί έχει αναλάβει μια θέση εκεί και στενή συνεργασία Όποιος φίλος ή φίλη έχει ένα θέμα που νομίζει ότι μπορεί να είναι άρθρο μια σελιδα δύο τρει ενός περιοδικού ε, Να επικοινωνήσει μαζί μας και να τα ανεβάζουμε Θέλεις να πεις κάτι όχι να τα στέλνουν εδώ Ναι αυτό λέω να επικοινωνήσω και, και θα είναι. τα προωθούμε Έτσι, Αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας Με κάθε τρόπο Σχετικά με αυτές τις κουβέντες που γίνονται Και ετοιμάζουμε Και ένα καταπληκτικό Μια καταπληκτική κουβέντα Στο New York College Με τον κύριο Κάτσαρό Και τον κύριο Ντουμανίδη Συντόμως στο αμφιθέατρο Του New York College Λεωφόρα Και θα σας ενημερώσω να έρθετε όλοι εκεί Γάνωμε ότι μπορούμε. Κάντε κι εσείς το ίδιο. I've had a few but then again too few to mention I did what I had to do and I saw it through without exemption Yo e ούπο, un poco más como fuera y φέρασε. Si me equivoqué fue a mi manera con μου amor Με jugué se φέρασε. per Sé que gané pero la, vida es siempre así. Y si yo la... He got, if not himself, then he has not. Pero vida es así. Y si reí. The record shows we took the blow. Pero al final, pagué la to think we've done all that and may I say not in a shy way is simply okay Το me, equivoqué, fue a mi manera. Λοιπόν, ο καθένα με το δικό του γουέι, όπω λέει και ο Ιγκλέσια ή ο λοιπά κλπ. κλπ ε, τακτοποιούμε θέματα, οργανώνουμε εγκαταστάσει για να αντέξουμε αγαπητοί φίλοι. Και να πω: Εδώ τώρα μου λέει ο Διαμαντάρα, την άλλη εβδομάδα πιθανόν τον έχουν καλέσει μια πολύ καλή παρέα που υπάρχει και ακούει και Αλμπέντο και καλησπέρα στην Καβάλα για να πάει κάνα δύο μέρε να κάτσει εκεί. Να του μιλήσει. Αυτό που θέλω να πω, γιατί είναι πολλοί από την επαρχία που μα ακούνε και κατά επανάληψη έχουν πει και στην Κατερίνα και στα Γιάννη, να που ξέρω, ε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, κάποιο ε, από του ερευνητέ, εφόσον μαζευτείτε 15-20 άτομα, ή Μάρτον δηλαδή, ρε παιδιά, ή Μάρτον. Εγώ μάζευα μόνο μου 400 στη δεκαετία του 80 χωρί ε, social media, όπω λέμε να βάλετε από 10 ευρώ καθένας οπότε τα 200 ευρώ που είναι τα εστήρια όχι διαμαντάρας, όχι σαραγάς, οψί, οποιοςδήποτε μπορεί να έρθει, το γνωρίζω αλλά δεν μπορεί να βάζουν για την τσέπη τους, οπότε για να περνάμε όλοι καλά λειτουργήστε αναλόγως, παρακαλώ, συνεχίστε Όπως είπαμε, από τον κορμό της φιλοσοφία πρώτα βγήκαν τα μαθηματικά που ειδικοί επιστήμονε φιλόσοφοι αυτοί αλλά οι δικοί επιστήμονες, οι μαθηματικοί ασχολήθηκαν περισσότερο και πρόδευσαν πολύ την επιστήμη των μαθηματικών και ερχόμαστε να πούμε εδώ για να το καταλάβουν και οι καθηγητέ και οι μαθητές και όσοι μας ακούνε ότι η άλγευρα δεν είναι αραβική επινόηση. Η άλγευρα είναι ελληνική επινόηση, έχουμε γραπτά, έχουμε γραπτά του διόφαντου τα οποία επεξεργάστηκε ο Θεό και τα βελτίωσε πολύ η πατιά επάνω που αναφέρουν πλέον αντί για αριθμούς με σύμβολα, με ψηφία όπως χρησιμοποιούμε και από την μεγίστη όπως την είχαν ονομάστη οι μεγίστη οι Άραβες τα ονόμασαν Αλτκάμπουρα, Αλτκάμπουρα, άλλη κατέληξε. Όπως και οι πίνακες Φιμπονάτσι, δεν είναι του Φιμπονάτσι, είναι πυθαγόροι πίνακες. Να μην λέμε τώρα άλλα πράγματα. Έτσι, οι οι καμιλιέριδες πώς θα τα ονομάζανε Αλκαμπούρα Σου λέει τα βάλουμε στην καμπούρα τη Γκαμήλας ah, Α μπράβο Γι' αυτό έχει και αυτό <σχεστά> που έχει μείνει Θυμάσαι παλιότερα που λέει Τα φόρτωσε στην καμπούρα του Μπορεί να είναι από εκεί Ωι <laughs> μπήκε και η φιλενάδα σου μέσα τώρα Από το Αίγιο ε, Εντάξει μας έλειπε Η Οι hey, αγαπε καλησπέρα σα κυρία μου Και όλη την παρέα εκεί Λοιπόν, για Οι άλλες επιστήμονες έμειναν ακόμα προσκολλημένες και εξεφράζοντο διαμέσου της φιλοσοφίας. Αυτή η φιλοσοφία όταν έπιασε και διαδιδόταν με τα αρχαία γραπτά του Αριστοτέλη του Πλάτωνα και των άλλων προσοκρατικών, όταν μεταφράστηκαν στα λατινικά ένα μέρος και εν άλλο μέρος οι Άραβες τα είχαν πάρει στα Χαλιφάτα διότι είχαν μορφωμένους ανθρώπους και πήγαιναν οι Έλληνες και δίδασκαν και όπως να πούμε όταν ο Συνιανός το Σεπτέμβριο ήταν, επέτειο, έκλεισε την Νεοπλατωνική Ακαδημία των Αθηνών όλοι πήγαν στην αυλή του Χοσρόη, όλοι πήγαν εκεί τους κάλεσε, ελάτε εδώ θα βρείτε ό,τι θέλετε πήγαν εκεί, μετέφρασαν, έγραψαν και ένα φιλοσοφικό έργο υπέρ του Πέρση αλλά δεν βρήκαν αυτά τα οποία περίμεναν οι ντόπιοι οι ηγέτες και οι δίθεν πνευματικοί Πέρσες τους έκαναν πόλεμο και αποφάσισαν να φύγουν αλλά ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Βυζάντιο και στην ανακοχή που υπέγραψε η Περσία ο Πέρσης Αυτοκράτορας με τον Βυζαντινό έθεσε όρο ο Πέρσης Αυτοκράτορ η καθηγητέ της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας των Αθηνών ναι. θα είναι ελεύθεροι από τους χριστιανούς να επιστρέψουν σε όποιο μέρος της αυτοκρατορίας και δεν θα διωχθούν ως Έλληνες. Ναι, ναι γιατί τελούσαμε υποδιωγμόν εθνική εθνικοί Ο όλοι. Υποδιωγμόν, υπο αγρίαν σφαγή. Άλλη φορά θα τα πούμε αυτά. Και έχουμε περιγραφές τώρα όλο αυτόν. Η Φιλενάδα Σουιθιάτυρα που ξέρει και την Αραβική λέει Τζάμπρ είναι η έβρα που θα πει αποκατάσταση Μάλιστα Μάραση γιατί ξέρουν και από τέτοια μα... Έχουμε και αραβομαθείς δεν δηλαδή, υ... δεν κοίταξε, δηλαδή, δηλαδή Κοίταξε, Λατάλα. τα αραβικά του Ιράκ έχουν διαφορά με τα αραβικά της Συρίας με τα αραβικά ναι, ναι, ναι, ναι, της ναι, ναι, Την ναι, ναι, ναι. με της Αλγερίας, με ναι, ναι, ναι, ναι. του Μαρόκου Έχουν και διαφορές, ναι, ναι. έχουν κοινέ ρίζε, ε, αλλά έχουν και διαφορές Με τα δικά μα τα γραπτά, μεταφρασμένα στα λατινικά, με τα δικά μα γραπτά, μεταφρασμένα στα αραβικά και από τα αραβικά πέρασαν από την Ισπανία. Όταν έκαναν τα χαλιφάτα στην νότιο Ισπανία, πέρασαν κυρίως μέσα στα μοναστήρια όπου ήταν οι διαβασμένοι και άρχισαν να καταλαβαίνουν. Αυτά ήταν και τα πρώτα σκυρτήματα που έδωσαν όθηση πνευματική για να δημιουργεί η, η πρώτη η μικρή αναγέννηση. Ακολούθησε μετά η, η μεγάλη αναγέννηση, ακολούθησε η θρησκευτική επανάσταση η οποία έγινε στην κεντρική Ευρώπη και στην Αγγλία που αποτίναξαν το ζυγό του Πάπα και έδωσαν ελευθερία για να αναπτυχθεί η έρευνα και η μόρφωση, διότι όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης κύριο μάθημα και πρωτεύον και τα θρησκευτικά και ο Κάστοτε, διευθυντής και πρίτανης, ήταν θεολόγος και επάνω σε αυτόν έπρεπε να δίνουν λόγο. Τα μαθήματα τα έκαναν θεολόγοι και έπρεπε τους λόγους των θεολόγων οι, φιλο... οι σπουδαστε οι φοιτητές της εποχής, χωρισμένοι σε ομάδες να παίρνουν και να ασχολούνται μόνο με τα λεχθέντα από τους διαφόρους θεολόγους και να βρίσκουν διαφορές συγκρίσεις και λοιπά. Δεν υπήρχε, η άλλη έρευνα απαγορευόταν. Η ιατρική ήταν στα Σπάργανα στην Ευρώπη και για ανατομία απειγορευμένη και αναγκαζόταν να κλέβουν πτώματα, να πηγαίνουν σε καταγόγια μακρινά, να ανοίγουν τα πτώματα, από τα νεκροταφεία κλέβαν τα πτώματα για να κάνουν ανατομία οι άνθρωποι ενώ εμείς το 500 ο Αλκμέων είχε κάνει το βιβλίο της Ανατομίας, που μέχρι σήμερα είναι ισχυρόν. Σιγά σιγά πέρασαν οι αιώνες, έτσι κατά τα μέσα του 18ου αιώνα η φυσική αποσπάστηκε από τη φιλοσοφία. Αν και ο Καρτέσιος τον 17ο αιώνα διατύπωσε την άποψη ότι η φιλοσοφία είναι ακόμη ένα δέντρο που η μεταφυσική του είναι η ρίζα, η ρίζα του και η φυσική ο κορμός του. Και ερχόμαστε στον Νιούτον, στον Έφτονα, που του βρήκαμε τώρα τον περασμένο χρόνο 3.000 γραπτά στα ελληνικά, ήξερε πάρα πολύ καλά ελληνικά και είχε και ελληνικά κείμενα παλαιά, πραγματεύεται την φυσική τον 18ο αιώνα και γράφει το πρώτο του βιβλίο Φιλοσοφία naturalis δηλαδή ε, φυσική φιλοσοφία τι έκανε από κάποια βιβλία των αρχαίων προσοκρατικών και μετασοκρατικών που έγραφαν περιφύσεως πως θα καταλάβουν τη λειτουργία των νόμων της φύσεως και των φαινομένων τι έκανε ο Νεύτων αντί να πει έγραψε το έργο του και το ονόμασε φιλοσοφία naturalis που είναι το ίδιο πράγμα την φυσική ακολούθησε η μηχανική και η χημεία. Η χημεία απαλλάχθηκε από τις απόκρυφες και μυστικές ερμηνίες των αλχημιστών που ήταν και αυτοί χημική, αλλά επειδή εδιώκοντο από το σκληρό κράτος τόσο του Πάπα όσο και του, και του Πατριαρχείου δούλευαν κρυφά και σκοτεινά για να μπορέσουν να κάνουν έρευνες χημικής έρευνα και ενώσεων προσπαθώντας να μετατρέψουν τα αγενή μέταλα τον Μόλυβδο κυρίως σε χρυσό και άργυρο. Τη φυσική ακολούθηση όπως είπαμε η χημεία και ένας μεγάλος ερευνητής που βοήθησε τον 18ο αιώνα πλέον η χημεία να φύγει από την αλκημία είναι ο Λαβουαζιέρ. <coughs> αργότερα ήρθε η σειρά της φυσιολογίας διότι ήταν στενά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία επειδή η φυσιολογία όπως γνωρίζουν περισσότεροι και κυρίως οι βιολόγοι και οι γιατροί μελετάει τα φαινόμενα της ζωής και ειδικότερα μελετάει την λειτουργία των οργάνων και την θεραπεία των διαφορετικών οργάνων του σώματος και είναι και από τα δυσκολότερα μαθήματα της ιατρικής μετά μαζί με την ανατομία. Όποιος φοιτητής περάσει φυσιολογία και ανατομία θεωρείται πλέον γιατρός. Το ίδιο παρατηρούμε στις μέρες μας, δηλαδή στις τελευταίες δεκαετίες, να συμβαίνει με την ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Μέχρι πριν λίγα χρόνια τους θεωρούσαν αχώριστο κομμάτι της φιλοσοφίας. Έτσι στην καθολική επιστήμη, δηλαδή στην φιλοσοφία, έγινε μία πνευματική αλλά και πραγματική επανάσταση. Οι διάφορες επιστήμες, η μία μετά από την άλλη, απέκτησαν την αυτοτέλειά τους, την ανεξαρτησία τους. Η καθολική επιστήμη δεν άντεξε στον χρόνο να τα έχει όλα κάτω από τα πτερά της, και η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου έπιασε λόγω του διαχωρισμού και της περαιτέρω επιμέρους έρευνας του, της εκάστης επιστήμης άρχισε να αποδίδει καρπούς πολλούς οι οποίοι τους έδρεψε ο άνθρωπος πως καλλιεργώντας και ζώντας καλύτερα αναπτύσσοντας όλα τα μέσα και κυρίως φροντίζοντας και την υγεία του. Τώρα θα μου πείτε εσείς που ακούτε και τι απόμεινε τελικά στη φιλοσοφία όταν πολλές επιστήμες ξεχώρισαν και βγήκαν από την αρχική καθολική επιστήμη της φιλοσοφίας. Πολλοί λένε ότι δεν έμεινε τίποτα πλέον και ότι η φιλοσοφία δεν έχει λόγο να έχει γενικές αρχές και θεωρίες. Αυτό είναι βλακώδες διότι δεν έχουν καταλάβει ότι η φιλοσοφία στον αιώνα της υπέρεπιστήμης έχει βασική βασικότατη θέση. Η βασική της θέση είναι ότι μόνο με την φιλοσοφία μπορούν οι ερευνητές να εκφράσουν και να περάσουν στους υπόλοιπους τα ευρήματά τους και τα νοήματά τους, διότι πρέπει να έχουν αρχή Μέση τέλος και συνοχή λογική Δίχως συνοχή λογική Οτιδήποτε και να κάνεις οτιδήποτε Και να παρουσιάσεις Δεν έχει απόδοση Δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος Εδώ ο φίλος σου ο Λέει τελικά οι μονοθεϊστές Τι έφεραν το φως ή το σκότος Την αγάπη ή το μίσος Στο διαφορετικό Τις επιστήμες ή την τυφλή πίστη Σε ένα αιμοσταγή θεό τη ερημού Λέει ο φίλος σου ο Κιψελιώτης. Ο φίλος μου ο Κιψελιώτης ε, Αυτό που λέει Δεν πρέπει να το λέει Γιατί γνωρίζει καλά ναι. Ότι η μονοθεϊστέ Οι μονοθεϊστέ ήταν οι πραγματική μονοθεϊστέ Οι αρχαίοι Έλληνες Που δεν επέβαλαν το μονοθεϊσμό τους Τους άλλους για να τους κόψουν το κεφάλι τους η Δεν ήταν δογματικοί Οι άλλοι είναι κατασκευάσματα Οι τρεις μονοειθιστικές θρησκίες είναι εφευρήματα ενός και του αυτού λαού με, τον οποίον, με τους οποίους λαούς τους έβαλαν να τρώγονται και να σφάζονται μέχρι σήμερα. Κάνει το δικηγόρο του διαβόλου και το καταλάβαμε και ο φίλος ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη λέει ο θάνατος της φιλοσοφίας ήταν η γέννηση του χριστιανισμού. Όχι ο θάνατος της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία ποτέ δεν πεθαίνει διότι ο χριστιανισμός για να επιβιώσει Ήθελε φιλοσοφική υποδομή Έτσι. Ήθελε μυστήρια τα χρησιμοποίησε. Πού τα βρήκε Τα πήρε ελληνική Και τα στρέβλωσε, Τα κακοποίησε Τα άλλαξε πρόσημο Και τα χρησιμοποιεί άλλαξε Έτσι. Αν γνωρίζει μαθηματικά Καταλαβαίνει τι λέω Άλλαξε πρόσημο Λοιπόν για να σε πιάξω τώρα Και κάνε ένα break εκεί στη σημειώση σου Βλέπω εδώ στο διαδίκτυο Γιατί παρακολουθώ όσο μιλάς εσύ Ότι ο, ο ΓΑΠ ο υποκαλούμενος και ο Γιώργος Παπανδρέου Βραβεύτηκε λέει Στην Ευρώπη για τις ηγετικέ του ικανότητες το 9 Με το 11 Μάλιστα. Ο ΓΑΠ ναι. Μήπως τον εξαναφέρουνε πακετάκι με κορδελίτσα Γιατί Και πέσουμε κάτω από Γιατί τους γελωτές όχι. Γιατί όχι Τέτοιον υπηρέτη που θα βρουνε πριν ξεσπάσει η κρίση στην Ελλάδα, αυτό έξι μήνε είχε συμφωνήσει να μα βάλει στο δουνουτού, να μα δεσμεύσει. Ναι, και... Πριν. Βγήκαν οι ίδιοι και τα λένε, ο Τροσκάν. Ναι, δεν, ναι, δεν τα λέμε εμεί. Και ξυρίσαν τον το Τροσκάν αντί να ξυρίσουν αυτόν. Του ρίξαν την άλλη την καμαριέρα. Α, πάει με την καμαριέρα τώρα. Απάει, παραμύθια τώρα, τον εστήσανε. Του ρίξαν την καμαριέρα αυτή, έπιασε ξεφώνιζε και τα και τελειώσανε. Λοιπόν. Pamela Muskelial Matayaga Brifilia ti can make her radiophono and a parable Barbara Astrezan nel Diamond. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. You hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember.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 You don't bring me flowers anymore. It used to be so natural Stop. to talk about forever, but used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away, baby. I. Remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, I learned how to love and I learned how to lie. So you think I could learn how to tell you? Don't say you need me Είμαστε λοιπόν αλμπέτο14.com Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση. Κάθε Παρασκευή στι 8.30 ο Διαμαντάρα είναι εδώ. Don't bring me flowers anymore, Πέτρο μου. Δηλαδή, μη μου ξαναφέρει. λέγεται το τραγούδι. Barbara Streisand και Νίλ Ντάιμον. Χαιρετίσματα στο πολύκαστρο. Λοιπόν, <coughs> επαναλαμβάνω μετά για να περάσει ωρα όπου το ψευδόνιμο του είναι κανένας κανένας ένα διοράκι ε, αύριο 8.30 ώρα θα είναι εδώ η κουμπούνη, θα μίλησει για τα άστρα και για την Αγίου Βέρδα και την Κυριακή στις 8 στους άγνωστους ε, θα είναι ο κύριος Ντουμανίδης Γιώργος που τον έχετε ακούσει εδώ τελευταίος ο, βιολό, ο βιολόγος καλά λέει ο γενετιστής και το κίνητρό του για να σπουδάσει αυτό το αντικείμενο ο τεράστιος ο Παναγιώτης ο Παπά θα είναι εδώ. Αυτοί οι δύο, την Κυριακή, του άγνωσου επισκέπτε. Οπότε θα χρειαστώ και μια ψυχολογική συντήρηση, Μαριάνθη μου, και μεταλλαγμένα ε, η συντήρηση αυτή, μεταλλαγμένη σε κεφτεδάκια. Please. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τις αυτέ τι ε, λανσάρισε ο Γάλλο, ο θετικό επιστήμονα, ο Κομτ έζησε από το 1798 έως το 1853. Είπε δηλαδή ότι αφού οι επιστήμες προχωρούν, πλέον η φιλοσοφία με γενικές θεωρίες δεν μας χρειάζεται. Αυτές τις παρόμοιες απόψεις που τις αποκάλεσαν θετικές και τις επιστήμες θετικές κατόπιν επικράτησαν σε όλη την Ευρώπη και είχαν και εκφραστές τους Γερμανούς 1850-1890. Τότε όμως οι Γερμανοί με τη λειψία έπεσαν με μεγάλη όρεξη οι φιλόλογοι και οι φιλόσοφοι οι γερμανοί και συγκέντρωναν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, τα κωδικοποιήσαν, τους οφείλουμε μεγάλες χάριτες και έπιασαν να τα εκδίδουν. Επί 40 χρόνια έκαναν εκδόσεις η λειψία. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί δεν θα είχαμε εμεί σήμερα το υλικό δεν που έχουμε. Δεν είναι σημερινή Γερμανία αυτή Ο και τα λέμε Γερμανία. Οι Γερμανοί ανέκαθεν ήσαν φιλέλληνες, φιλέλληνες είναι Deus Land. διότι η γραμματική τους είναι ακριβώς η αρχαία ελληνική γραμματική. Έτσι. Γι' αυτό έχουν και ορθή σκέψη. Είναι ένα λαό ο οποίο ακούει του ηγέτε του, διότι οι κλιματολογικέ συνθήκε τον ανάγκασαν έτσι και γι' αυτό κάθε 50 χρόνια μεγαλουργεί. Παρόλο που καταστρέφεται, από την Σ, τέρφα ξαναβγαίνει. Ναι, αυτό συμβαίνει. Ή έχουμε τώρα το τέταρτο Ράιχ, το οποίο είναι οι οικονομικό, υποδούλωσαν την Ευρώπη δίχως πόλεμο. Και όλη η Ευρώπη περιμένει τι θα πει η Γερμανία. Όλοι οι νικητέ διοικούνται από το χαμένο. Έτσι. Τρελό είναι αυτό, αλλά συμβαίνει. Ακόμα να δώσω και μία πληροφορία το 1946 η UNESCO έκανε κατάταξη των επιστημών και δεν έδωσε θέση ποτέ στη... το 1946 1900... και δεν έδωσε θέση στη φιλοσοφία καθόλου η UNESCO... μα δεν θέλανε ο λαός να μορφωθεί δεν θέλανε μάλιστα. μετά από τον πόλεμο ο λαός να πάει στην παραγωγή να μην, να μην σκέπτεται είναι το, το θέμα Με... του των... Με... Πανεουρόπα Ψιλοδιαφωνούν με την άποψη Στην προηγούμενη λέει το Ράιχ είναι ένα Δεν υπάρχει τετάρτο Ένα είναι το Ράιχ Δηλαδή η αντίληψή τους ανακυκλούται Αυτό θέλουν να πούνε. ένα είναι, Η, πα, η Πανγερμανία είναι μία Αλλά έχει χρονικούς περίοδους Ας το κάναμε και, ο, και εμείς Και όταν λέμε 1-2-3 για να πούμε τη χρονική περίοδο Τερίοδο, Αυτό είναι το 1-2-3 Ο ίδιος ο Χίτλερ έλεγε Τρίτο Ράιχ εγώ είμαι Ναι εγώ είμαι Όπως λέει και η, δημοκρατία, η πέμπτη δημοκρατία στη Γαλλία η έκτη Εμείς βλακωδώς δεν λέμε Τις αυτοκρατορίες που κάναμε Να ξε... Εσύ. ξεκινήσουμε από του Μινωίτες Και να κατεβαίνουμε Και έχουμε πει δε μας στενέοι οι άλλοι Όταν π.χ. οι Γερμανοί έχουν κατασ... Άλλο που καταστρέψαν Έχουν καταστραφεί παντελώ Και μέσα σε μια μισή γενιά Ορθοποδούν και, και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε Τώρα και λέμε ναι Λοιπόν κουνηθείτε παιδιά με όποιους τρόπους το 1946 επαναλαμβάνω η UNESCO καθόρισε τις επιστήμες και δεν έδωσε θέση στη φιλοσοφία μόνο ύστερα από μεγάλες διαμαρτυρίες των Γάλλων και όχι των Ελλήνων εμείς τότε σφαζόμαστε τον ένας με τον άλλον είχαμε τον εμφύλιο Έτσι. ανάγκασαν την UNESCO και έφτιαξε το συμβόλαιο τη Φιλοσοφία και των επιστήμων του ανθρώπου το συμβόλαιο τη Φιλοσοφία προηγείται και των επιστημών. Και οι επιστήμονε για να μπορέσουν να γίνουν κατανοητέ, επαναλαμβάνω, θα περάσουν από τη φιλοσοφική βάσανο. Αλκίνονε ε, ορθοποδούνίδα γιατί έχουν οικονομικέ πλάτε από αγγλία και οι υπάρξει μαζί μαζί βοήθησε η Αμερική, δηλαδή. Τα λεπτά πήγαν σε 10 παντελόνια όμω. Δεν πήγανε για την συγκρότηση του κράτου. Μην κολλάμε να βλέπουμε το έργο στην Ελλάδα είναι 10 οικογένειε. Εκεί τουλάχιστον τα κράτη λειτουργούν λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό έχουν και δομή και διοίκηση. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, Σήμερα μέχρι... παρά τη μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη που έχουμε παραμένει πάντοτε η φιλοσοφία κύριος κορμός της σκέψεως και αστιχώρησαν από τις επιστήμες. Η φιλοσοφική, η μεταφυσική και η μεταφυσική ανάγκη παραμένει ζωντανή και γενικότερη Φιλοσοφική θεωρία και είναι μια γενικότερη φιλοσοφική θεωρία που σιγά σιγά η μεταφυσική υποχωρεί διότι το πνεύμα του ανθρώπου μπορεί και προσεγγίζει με τα τεχνουργήματά του με τις κατασκευές του και λύνει πολλά προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν προηγουμένως να λυθούν. Για να μπορέσει η φιλοσοφική και η μεταφυσική να εξελιχθούν και να παραμείνουν συνεπίκουροι και να βαδίζουν παράλληλα με όλες τις επιστήμες απαιτούνται επτά σημαντικοί λόγοι θα τους πούμε έναν έναν να τους ακούστε η επιστήμη προχωρεί φαινομενικά πάρα πολύ γρήγορα με άλματα αλλά όπως έλεγαν και οι προσοκρατικοί η φύση κρύπτεται φιλή η φύση κρατάει καλά τα μυστικά της δεν τα παραχωρεί εύκολα μια συνολική εικόνα του κόσμου είναι απαραίτητη για το σύγχρονο άνθρωπο. Κάνει τεράστιο αγώνα ο άνθρωπος αλλά στις επιτεύξεις του μέσα έβγαλε τέτοιες δυνάμεις τις οποίες εάν δεν τις ελέγξει θα οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή του. Και πώς θα τις ελέγξει θα τις ελέγξει διά της φιλοσοφίας διά του ανθρωπισμού με τις ανθρωπιστικέ επιστήμες οι οποίες Είν έχουν οπισθοχωρήσει μπρος τον τεχνολογικό καλπασμό που κάνουν όλοι για το κέρδος και, την, και τον άκρατο καταναλωτισμό Λιγώνουμε τη γη αφαιρούμε υλικά τα οποία θα χρειαστούν για τις επόμενες γενιές και την κάνουμε φτωχότερη ναι, ναι, ναι, ναι. αλλάζουμε το κλίμα και τόσο, τόσους άνθρακες πληγώνουμε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε ευτυχισμένοι, βγάζουμε καινούργια μοντέλα συνέχεια, πιο μεγάλα, πιο... Ε, υπερκατανάλωση στην υπερκατανάλωση. Και τι έγινε, πού θα πάει το έργο. Οι επιστήμες και... δεν μπορούν να απαντήσουν σε όλα τα προβλήματα και στα ερωτήματα που θέτει η ανθρώπινη φύση. Και όμως διαφωνώ, μπορούν. Λέει εδώ ένα άρθρο που βλέπω τώρα στο, στο διαδικτυο αναβαθμίστηκαν τα F-16... Και βγήκαν στο Αιγαίο εξοπλισμένα με το νέο βλήμα που λέγεται Αλέξης Αλέξης. Πετάει, πετάει ο Γάιδαρος. Όχι Αλέξης Αλέξης, είναι καινούριο. Ναι, καινούριο βλήμα. Ναι, βρήκανε μια τεχνολογία καινούριο. Μάλιστα. <laughs> Παρακαλώ κύριε μου. Στα βαθιά προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα και τα ψυχικά προβλήματα, οι επιστήμες μας αφήνουν αβοήθητους, δεν μπορούν να επέμβουν. Τι κάνουν μόνο, παράγουν φάρμακα για να σε κάνουν καταστολή, τίποτα άλλο να μπουν στο θέμα μέσα, δίκως φάρμακα να σε θεραπεύσουν, δεν το κάνουν η, η, όλη η προσοχή της επιστήμης είναι στραμμένη στον υλικό κόσμο όπως είπαμε και οι ηθικές αξίες και οι ηθικές αρετές έχουν πάει περίπατο Ε, συνεχίζεις. Ο άνθρωπος με την τεχνολογία εγκατέλειψε και άφησε στην πάντα την ηθική και τις, όλες τις εσωτερικές αξίες. Αυτό έγινε ένα μπούμερανγκ το οποίο τον κυνηγάει. Ο άνθρωπος μπορεί να κερδίζει περισσότερα, μπορεί να έχει υλική ευμάρια, μπορεί να καταλαλώνει περισσότερα. Έγινε όμως πιο δυστυχισμένο. Ο άνθρωπος ζει σήμερα στις μεγαλοπόλεις και στις μικρότερες την μοναξιά μέσα στο πλήθος και μια εχμαλωσία στα ντουβάρια μένει κλεισμένος μέσα στα διαμερίσματά του δεν λέει καλημέρα καλησπέρα στον διπλανό του, στο γείτονά του στον απέναντί του και όταν βγαίνει είναι πάντοτε σκεπτικός ας έχει και δύο αυτοκίνητα στο σπίτι ας έχει και πέντε τηλεοράσεις ο καταναλωτισμός δεν έφερε την ευτυχία διότι ικανοποίησε Βασικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος είναι ένα ζώο ακαταμάχητο, το οποίο όλο θέλει και όλο θέλει. Έπειτα, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο γνώση, αλλά θέληση και για δράση. Τι να το κάνω εγώ να έχω τεράστιες γνώσεις και να είμαι κλεισμένος σε ένα δ, δωμάτιο μέσα και να μην μετέχω στα κοινά. Ναι. Να μην προσφέρω Έτσι. Τη γνώση αυτή τι, που την τη, που τη χρησιμοποιώ Έτσι. Δεν πρέπει να τη βγάλω Να βοήθήσω τους άλλους που έχουν λιγότερη γνώση Α, ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται Και βλέπεις ανθρώπους Πολλοί με διαβασμένους Να είναι κλεισμένοι μέσα Να μην προσφέρουν τίποτα Και Όταν θα έρθει η ώρα να φύγουν Τι απολογισμό θα κάνουν στη ζωή τους ε, το θέμα. Τι σπόρο έριξαν αυτοί Για τους επερχόμενου. Όπως λέει ο Καζατζάκη, ήρθες εδώ βρε για να φύσει την κοπριά σου και να φύγεις. Έτσι, έτσι. έτσι λέει ο Καζατζάκης. Αυτό γίνεται και τώρα. Ε, ε, τώρα γίνεται σε ύψιστο βαθμό. Τελειάς Τέταρτον. Οι ίδιες οι φυσικές επιστήμες απαιτούν να τις συμπληρώνουμε με φιλοσοφικές θεωρίες. Επαναλαμβάνω. Καμία μελέτη, καμία διατριβή, καμία έρευνα δεν μπορεί να αποδοθεί αν δεν ακολουθήσει κανόνε λογικούς και φιλοσοφικούς διότι στη φύση όλα είναι όλα μία αλυσίδα και αν κάναμε διαχωρισμό για κάτι ότι το διαχωρισμό τον κάναμε για να το κατανοήσουμε καλύτερα και να ανεβάσουμε τις επιμέρους γνώσεις μας αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε γόνιμο πεδίο και να αποδώσει αυτός ο χωρισμός είναι τεχνητός και θα επανέλθουμε στους προσοκρατικούς όταν έλεγαν εν το παν θα επανέλθουμε στον αναξαγόρα ο οποίος έλεγε ένας νους, ένας νους διέπει τα πάντα και εις αυτόν καταλήγουν όλα γι' αυτό όταν βρεθούμε και μόνοι μας εμείς κάνουμε τους συλλογισμούς που είναι μια εσωτερική φιλοσοφία και συνήθω καθόμαστε και κάνουμε και τον απολογισμό μας, την αυτογνωσία μας και α κερδίσαμε περισσότερα, μας έρχεται και μας χτυπάει η συνείδηση και λέμε ότι αυτά τα κερδίσαμε με όχι έντιμο τρόπο, είχε με τόσο ανέντιμο τρόπο, διότι πουλήσαμε εμπορεύματα πιο κάρτα γιατί, γιατί, πολλά, γιατί. Εάν το κάνουμε αυτό, τότε βλέπουμε ότι μπορεί να βγάλαμε χρήματα, αλλά να έχουμε και μία δυστυχία μέσα μας διότι υπάρχει η δυσαρμονία δεν υπάρχει η αρμονία με τον παγκόσμιο ρυθμό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καλογεράκης Έτσι. η προσπάθεια του ανθρώπου να συσχετίζει να δημιουργεί και να βάζει σε τάξη τις ιδέες του και τα πράγματα είναι έμφυτη ο άνθρωπος κλείνει τον διαχωρισμό για να γίνεται κατανοητό. Όταν μπούμε σε ένα δωμάτιο και είναι όλα ανακατεμένα, μας πιάνει δυσφορία. Όταν μπούμε σε ένα δωμάτιο και τα δούμε όλα τακτοποιημένα, νιώθουμε καλύτερα. Νιώθουμε καλύτερα. Είναι το έμφυτο του ανθρώπου που θέλει την τάξη, διότι είναι γεννημένος από μία τάξη και καταλήγει σε μία τάξη μέσα, σε ένα παγκόσμιο ορισμό. Οι γνώσει, οι, οι επιστήμες, η αστρονομία, φυτολογία και λοιπά μας δίνουν σκόρπιες γνώσεις εξειδικευμένες. Ο νους μας όμως επιδιώκει να βρει τις κοινέ σχέσεις και τα σημεία που υπάρχουν μεταξύ τους. Να τα ενώσει και να εξαρτήσει τα φαινόμενα από όσο μπορεί λιγότερα αίτια και αρχές. Αυτό το αντελήφθη πρώτος ο Πλάτων και το είχε αποκαλέσει διαλεκτικό συνοπτισμός δηλαδή τα πολλά να τα, κατα... να τα χωρίσω να τα κάνω λίγα για να μπορώ να γίνουν ομαδοποιημένα να μπορώ να τα αντιλαμβάνομαι να τα φέρνω στη μνήμη μου και να μπορώ να τα εκφράζω και να τα μεταδίδω και στους άλλους δηλαδή ο φιλόσοφος πρέπει να προσπαθεί να ενώνει τις γνώσεις του και ο Σπένσερ ο φιλόσοφος ο σύγχρονο. Τι λέει η κοινή λαϊκή γνώση δεν είναι ενωμένη η επιστήμη είναι γνώση μερικά ενωμένη η φιλοσοφία είναι γνώση ολοκληρωτικά ενωμένη άρα η, λαϊκή γνώση, η γνώση ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του όπως λέμε ας τους αυτούς λένε είναι όχλος λέει ο ένας λέει ο άλλος εκφράζουν κάποια γνώση όλοι αλλά δεν είναι ενωμένοι. Οι επιστήμοι βλέπουμε ότι οι επιστήμονες για το ίδιο θέμα άλλος το κοιτάζει με κόκκινα γυαλιά, άλλος με πράσινα, άλλος με κίτρινα. Έχουν διαφορετικές γωνίες προσπελάσεως του θέματος και εκεί υπάρχουν διαφωνίε μεταξύ των επιστήμονων. Η φιλοσοφία είναι ορθολογική και τι λέει ο Σπένσερ είναι η μόνη που η γνώση τη είναι ολοκληρωτικά ενωμένη και δομημένη. Και μπορούμε με τη φιλοσοφία να κάνουμε λογικές σκέψεις. Το πνεύμα του ανθρώπου έχει κριτική τάση. Ό,τι δει ο άνθρωπος το κριτικάρει. Έτσι είναι έμφυτο και δεν παραδέχεται στα τυφλά. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο λόγο, για κύριο λόγο στις ατέλειες που υπάρχουν σε κάθε ανθρώπινη επιστήμη. Έπειτα κάθε γενιά αναθεωρεί σε βάθος την προηγούμενη και συμπληρώνει διότι αν δεν γινόταν αυτό δεν θα μεταδιδόταν η εμπειρία και τι έχουν πει οι προσοκρατικοί που ισχύει μέχρι σήμερα ότι η γνώση του ανθρώπου έχει τις εξής πηγές την εμπειρία των προγενεστέρων και την λήψη των πληροφορίων δια των αισθήσεων έπειτα τι ζητάει ο άνθρωπος την εξακρίβωση της αξίας των γνώσεων Μα λέει ο ο Καρποδίνης κάτι πρέπει να το εξακριβώσω Αυτό που μου λέει ισχύει δεν ισχύει Το ίδιο και για τις επιστήμες Ένας επιστήμων βρίσκει κάτι καινούριο Θα πέσει στη βάσανα της κριτικής ε, των έτσι, άλλων επιστημόνων Να διασταυρωθεί να γίνει αποδεκτό Διότι μόνο από έναν δεν γίνεται Και έπειτα τι είναι η αλήθεια είναι μια σύμβαση Εάν εγώ με τον Γιώργο τον Καρποδίνη έχουμε την ίδια γνώμη για κάτι, γνωρίζουμε το ίδιο πράγμα. Και το... Έχουμε μία αλήθεια μεταξύ μας, αλλά αυτή η αλήθεια μεταξύ μας μπορεί έξω να μην στέκει. Να μην στέκε, Εάν εγώ. είναι σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, στέκει καλύτερα. Εάν την αποδεχθεί η κοινωνία και την δεχθεί όλη αυτή... Την αλήθεια, όχι την παραμύθα. Την αλήθεια, έτσι. δεχθεί και την παραμύθα. Σαν αλήθεια, εδώ είναι τα ΜΜΕ και Α, η προπαγάνδα, για αυτό το είπα, για αυτό το είπα. εδώ είναι το σπίλεο του Πλάτωνος ε. που υπησέρχεται, η εικονική αλήθεια. Εμείς θα κάνουμε και έγκλημα, λέω Πλάτων, προκειμένου να στηρίξουμε την, την εικονική αλήθεια και όχι την πραγματικότητα. Γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι και οι προπαγάνδες. Τι έλεγε ο Γκέμπελς, θα πεις 100 ψέματα... Και το ένα, το, που το ένα θα το πάρουν για αλήθεια ή θα παναλάβεις το ίδιο ψέμα εκατό φορές ναι, ναι, Λέγε λέγε Λε, θα μείνει κάτι Άκριβώς το ίδιο πάμε Τέλος να το κλείσουμε όποτε το θέμα παραμένουν κάποια προβλήματα που απασχόλησαν από πολύ παλιά τον άνθρωπο και συνεχίζουν να τον απασχολούν γιατί δεν έχουν απαντηθεί αυτά δεν μπορεί καμία επιστήμη να τα απαντήσει όπως η τριλογία Ποια είναι η αρχή του κόσμου, ποιος ο προορισμός του και ποιος το τέλος του και έπειτα η τριλογία του ανθρώπου. Ποιος είμαι εγώ, από πού έρχομαι και πού πάω, τι γίνεται, το επέκεινα μετά τι ακολουθεί, διαλύομαι, χάνομαι, δεν μένει τίποτα, ενέργεια καθόλου. Η ενέργεια η δική μου τι γίνεται. Οι άλλοι μας τονίζουν ουδένεν τη φύση απόλυτε, από το 600 π.Χ. ουδένεν τη φύση απόλυτε. Τα 70 μου κιλά θα γίνουν λύπασμα 70 κιλά. Μαζί με την ενέργειά μου όμως τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πού θα πάει. Εδώ ξέρουμε ότι μία σταγόνα νερό δεν χάνεται. Όσο νερό υπήρχε στη γη υπάρχει. υπάρχει διότι αυτό ανακυκλώνεται. Έτσι. Και τι λέγανε οι παλιοί. Μη κατουρίσεις στη θάλασσα και θα το βρεις στο αλάτι. <χα>, πολύ καλό δεν το ξέρω αυτό. Ωραίο, Βεβαίως. Ωραίο. Ναι και προσεχέ διότι το νερό που πίνεις μπορεί να έχει και το δάκρυ του Σοκράτη το δάκρυ του Χριστού άλλον, του Μωυσή Δεν έχει σημασία Δεν έχει χαθεί Έγινε υδρογόνο δύο οξυγόνο και ξανά γίνε υδρογόνο και οξυγόνο και ξανά η ανακύκλωση Η επιστήμη δεν μπόρεσε ακόμα να απαντήσει σε αυτά τις, τα βασικά τις βασικές τριλογίες. Απαντούν μόνο οι θρησκείες, δογματικά. Που αν τι πιστέψει, πα στον παράδεισο. Αν δεν τι πιστέψει, έρχεται ο άλλο, σου λέει, κόβει Δε... το κεφάλι για να πας με, μαζί του για να πάει αυτό στον παράδεισο. Έτσι. Ενδιαφέρεται για τη δική σου σωτηρία για να πάει αυτό στον Έτσι. παράδεισο, το το παράδεισο, το παράδεισο και του. Εσύ. Και αν όμω δεν τον ακολουθήσει, σου κόβει το για να πάει πάλι στον παράδεισο αυτό. <laughs> αυτό είναι το τραγικό με <laughs> Η επιστήμη, όπω είπαμε, δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά. Γιατί ξεφεύγουν από τη μεθοδολογία της, Τι πείραμα να κάνει εδώ και τι επανάληψη και τι μέτρηση να κάνει. Γι' αυτό όλα αυτά τα πήραν έξυπνα και ωραία και τα ονόμασαν μεταφυσικά προβλήματα. Με τα φυσικά έχουμε τονίσει επανειλημμένο ο Αριστοτέλη τι έλεγε. Δεν μπορώ να τα λύσω με του φυσικού νόμου, τα βάζω παραπέρα. Εμεί τα πήραμε οι κομπογιανίτε, και κάναμε άλλε και... θεωρίε. Ναι, ναι. Άλλε θεωρίε και ναι. την ενέργεια, την νοητική και ψυχική του ανθρώπου την κάναμε άλλα πράγματα ναι, ναι, για τώρα. να εκμεταλλευόμαστε και να το φοβίζουμε τον κόσμο η φιλοσοφία μπορεί μόνο να τα προσεγγίσει και να τα εξετάσει αυτά τα προβλήματα μόνο η φιλοσοφία γιατί ταυτίζονται με την φύση του ανθρώπου και γιατί του τα άφησαν αναπάντητη παρακαταθήκη η προγονείς του και θα συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν εμείς συνεχώς και αενάως, μήπως μπορέσουμε και βρούμε κάποιες απαντήσεις λογικές διά της φιλοσοφίας και όχι διά του δόγματος. Ό,τι πεις εσύ αφενικό. Να καλλινεχθήσουμε και να καλημερίσουμε τους φίλους μας όπου και αν βρίσκονται. Ε, πάρα πολύ κόσμο κάθε Παρασκευή και ιδιαίτερο σήμερα αγαπητέ ελευθερία. πάρα πολύ κόσμο μέσα. Και αυτό είναι το ευχάριστο, τουλάχιστον μεταφέρεται α, ο λόγος. Είπαμε, ο σπόρος, ο σπόρος, έτσι. ο σπόρος, κάποιος θα βλαστήσει, θα δώσει άνθη, θα δώσει και καρπούς. Να είστε όλοι καλά και να είστε υπερήφανοι που είστε Ελληνές. Να είστε υπερήφανοι. Καλό βράδυ. Και από μας ευχαριστίες. Αυτά είναι αμφίδρομα. Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν υπήρχατε εσείς να πολλαπλασιάζεστε καθημερινά και αυτό πρέπει να γίνεται έστω και υπό την αυτήν κατάσταση μέσω μικροφώνου και αυτιών. Εδώ θα είμαστε εμείς. Θα βάλω μια ιδιαίτερη κομπή μετά για όσοι θέλουν έτσι να χαλαρώσουν. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον όμω οφείλω να πω. Ο συνομιλητής μου είναι ένα διακεκριμένο άτομο στα πράγματα Αλλά δεν μπορώ να από το όνομά του γιατί έχει ε, έρθει ως κανένας κανένας Θα τον έχω καλεσμένος άγνωστο κάποια στιγμή Λειτουργεί σε κάποια πράγματα και θα έχουμε συνεργασίες Εγώ το χταπόδι το απλώνω, δεν το χτυπάω κάτω Εδώ θα είμαι, θα βάλω αυτή τη δύο ώρι για παρεΐτσα Αύριο 8.30, όχι 8 εκτάκτο Η κουμπούνοι με μια φίλη της θα είναι εδώ Να μας πούνε τα άστρα αποκαλύπτουν Και δεν ξεχνάμε, Κυριακή, άγνωστοι επισκέπτες Κρατάμε το έθιμο από το 1988, αγαπητοί φίλοι Μόνο που το Λντεο το πιστεύω, πέρασαν 30 χρόνια. Παναγιώτης εδώ, φυσικομαθηματικός και ο γενετιστής, ο κύριος Ντουμανίδης Γιώργος. Τώρα τι θα ακούσουμε την Κυριακή και πού θα μας κατευθύνουνε, ένα Θεός ξέρει. Καλή συνέχεια.